Εισαγωγή στην προς φιλίμωνα επιστολή, σελίδα 862. Ο Φιλίμων υπήρξε χριστιανός, εύπορος εν κολασές, ελκυστίζει στην χριστιανική πίστην υπό του Παύλου, ως εμφαίνεται εκ του στίχου 19 της επιστολής, ή τη απευθύνεται και προς την απφίαν σύζυγον φαίνεται του Φιλίμωνος και προς τον άρχηπον τον συστρατιώτην, ιών πιθανό του Φιλίμονο, έχοντα αξίωμα εκκλησιαστικό εν τη εκκλησία των κ Κατά το μηνέον, τη 22 Νοεμβρίου, εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Φιλίμωνος, Αρχήπου, Απφίας και Ονυσίμου, μαθητών γεγονότων Παύλου του Αποστόλου. Ο δέντη επιστολή αναφερόμενος ο Νήσιμος, υπήρξε δούλος του Φιλίμωνος, δραπετεύσας εκ του οίκου αυτού και καταφυγών εις Ρώμη, όπου συνήτησε τον Παύλον και ηλικίστυπα αυτού στην πίστη και επεθυμειμένο ο οποστόλος για να κρατήσει παρέα αυτό των Ονίσιμων, για να υπηρετείται υπ' αυτού. Δεν επεθύμει όμω να πράξει τούτο άνευτη συγκαταθέσεις του Κυρίου του. Εξάλλου, ο Ονίσιμος, δια της φυγής του, αν μη και διακλοπίστηνός, είχε να δικήσει τον Κυριόν του και ως Χριστιανός όφιλε να σπεύσει σε επανόρθωση της προσγενωμένη αδικίας». Επευκαιρία λοιπόν της εκρώμης αναχωρήσεως του τυχικού για τα και λαοδικίαν, συναπέστηλαν ο Παύλος και τον Ονίσιμον προς τον Κύριο αυτού, γράψας και την συστατικήν ταύτην επιστολήν κατά των αυτών χρόνων, κατά τον οποίων και την προσκολασαής επιστολήν και παρακαλεί εναντίον αυτή τον Φιλίμονα ή να δεχθεί ευμενώς τον αδικήσαντα του των